Produced by greekletradio.com, Austin, Texas, January 2005. Luke, chapter 4. ἁγίου, ἐπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἠγέτο ἐν τὸ πνεῦμα είπενται αυτό ο διάβλος, ίδιος ή του Θεού, υπέτωλη το ένα γέννητε άρτος, και απεκρίτη προς Αυτόν ο Ιησούς, και γράπτε ότι ούκ' επάρτο μόνο ζήσεται ο άνθρωπος. Και αναγκαγόν Αυτόν, έδειξεν Αυτό πάσα στας βασιλιάς της οικουμενης, εν στιγμή χρόνου, και είπεν Αυτό ο διάβλος, σίδωσο την εξουσίαν ταυτήν άπασαν και την δόξαν Αυτόν. Ότι εμί παραδέδωτε, και ο εάν τέλω, δίδωμε αυτήν, σιούν, εάν προσκυνήσεις εν οπιόν εμού, εστί σου πασά. Και Αποκριτήσω Ισούς είπεν αυτό, «Γεγράπτε, κύριον τον ke σου προσκυνήσεις, και αυτό μόνο λατρεύσεις». «Είγα γέντε αυτόν Ισίρουσαλίμ, και έστίσεν επί τοπτε του Ιερού, και και γράπτε ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξησε, και ότι επί χειρών αρούσιν πότε προσκόψεις προσλήτων των πόδας σου. Και αποκριτήσει πεν αυτο ο Ιησούς ότι, «Ήρυτε ουκ εκπειρασεις Κύριον των Θεών σου». Και συντελέσσας πάντα πειρασμόν, ο διάβολος απέστε απ' αυτού ακρικέρου. Και πέστρεψεν ο Ισούς εν τί δυνάμει του πνεύματος ίστιν Γαλίλεαν. Και φύμι εξίλτεν καθολίστισ περιχώρου πέρι απτώ. Και απτώ σε διδάσκεν εν τί συνάγωγε σαβτών, δοξαζόμενος υποπάντων. Και ίλτεν Ισνασάρα, βίν τετραμμένος. Και ίσίλτεν κατά το Ιωθό σαβτώ, εν τί ημέρα τον σαβάτον ίστιν συνάγωγιν. Και ανέστη ανagnόνι. Και επίδωτι απτ και ανοίξα στο Βιβλίον, έβρεν το τόπον, ουήν και γραμμένον. Πνεύμα Κυρίου έπαιμε, γυίνεκεν εκρίσεν με Ευαγγελίσας τεπτοχής, Απέσταλκεν με κηρύξε εχμαλωτής άφεσιν, και τυφλής ανάβλεψην, Αποστίλη θετραυσμένους ενάφεσι, κηρύξεν η αυτόν Κυρίου δεκτών. Και πτύξα στο Βιβλίον, από το υπηρέτη, εκάτησεν και πanto ni oftalmia en tisi nagogi i san atenizontes αυto, irxato de legin prosaftus o ti, cimeron, peplirote y grafiavti en sinimon. Και πantes em martyrun ke que et amazon epitis logis tis caritos tis eporevomenis e ep tus tomatos αυto, que elegon, ujivios estin josifutos, que ipin prosaftus, πanto eritemitin parabolin taftin, τραπευσον σε αυτόν, ως αικούσαμεν γενόμινα εις την Καφαρναούμ, πίσον και οδε, εν τη πατρίδη σου. Ήπεν δε, αμίν, λεγουιμιν, ότι οδείς προφήτης δεκτοσέστην, εν τη πατρίδη αυτού. Επαλίτεας δε, λεγουιμιν, πολέχειρε ίσαν εν τη εν ετ τρία και και προς ουδεμίαν αυτών επέμφθη Ηλίας ημίη Ισάρεπτα της Σιδονίας προς Χινέκα Κύραν. Και πολύ λεπρίησαν εν το Ισραήλ επί Ελήσεου του Προφήτου, και και επρίστησαν πάντης διμού εν τη συνagogία κουόντης δάβδα, και ανάσταντης εξεβαλόν αυτον εξοδισπόλοιος, και ειγαγον αυτον του οφρίος τουόρους εφουί πόλεις οκοδόμητο αυτον, ώστε κατακριμνήσε αυτον. Αυτοστε διελτόν διαμεζου αυτον, εππορεβετο. Και κατήλτεν εισκαφαρναούμ, πολυντής Γαλιλήας, και εινδιδάσκον αυτος εν τη και εξεπλύσσοντο επί τη διδαχή αυτού, ότι ειν εξουσία ειν αυτού, και εν τη συναγωγή ην ανθρωποσέχον πνεύμα δαιμονίου ακατάρτου, και ανέκραξεν φωνή μεγάλη, «Εα, e, τι είμην και εσύ Ιησούν ας ρίνε, ήλτες από λεσί μας, ειδάσε ο Άγιος του Τεϊού, και επιτίμησιν αυτο ο Ιησούς λεγόν, θυμώθητη και έξελτη απ' Και αυτον το δαιμόνιον demonion στο μέσον, εξήλτε να πει ότι δεν βλέπουν αυτοί. Και έτσι έτσι το τάμπο, έτσι το τάμπο, έτσι το τάμπο, έτσι το τάμπο, έτσι το τάμπο, έτσι το τάμπο, έτσι και τάμπο, το τάμπο, έτσι το is έτσι το το Πέντερα δε του σίμονος εν συνεχομένει πίρετο μεγάλω, και ερωτυσαν αυτον πέρι αυτις, και επίστασε πάνω αυτις, επίτιμισεν το πίρετο, και αφικεν αυτιν, παρακρίμα δε, Ανάστασα δί κόνι αυτις. Ode νιεκάστο αυτον τάσκειρας επιτήθισ, αιθαιραπεύεν αυτος. Εξήρκαι το δε και demonia apopolon, κράζοντα και λεγόντα ότι, ναι ο βιος του τέου, και επιτήμων, ναι ή ναι ή ναι ή ναι ή ναι ή ναι ή ναι και οι όχλοι επιζήτουν αυτον, και ήλτον έως αυτού και κατήχουν αυτον, του μη πορεύεστε από αυτον, όδε είπεν προς αυτούς ότι «και τέσσε τε τέρης πόλης συνευαγγελισάστε με δί την βασιλεία του Θεού, ότι επί τούτο απεσταλείν, και ειν κυρίσον εις τα συναγωγάς της Ιουδέας».